Στοίχοι 23 27. τρικυμία και γαλήνευση στις θαλάσσεις. 23. Κι όταν αυτός εμβήκενε στο πλοίο, τον οικολούθησαν οι μαθητέ του. 24. Και η δου, έγινε τρικυμία μεγάλη στην θάλασσα, η οποία έσυγε από το βάθος τα νερά της, μέχρι σημείου, ώστε το πλοίο να σκεπάζεται από τα κύματα. Αυτός δε κοιμάτο. 25. Και αφού ήλθαν κοντά του οι μαθητέ του τον εξύπνησαν λέγοντες Κύριε σώσε μας χανόμεθα 26. Και λέγει σε αυτούς Διαιτήστε δειλή ο λιγόπιστη, Τότε αφού εισηκώθη όρθιος Διέταξε με αυστηρότητα τους ανέμους και την θάλασσαν Και έγινε αμέσω μεγάλη γαλήνη 27. Οι άνθρωποι δε όσοι είδαν και όσοι ήκουσαν το θαύμα εθαύμασαν λέγοντες τι άνθρωπος είναι αυτός, είναι πολύ μεγαλύτερος από ό,τι τον θεωρούσαμε τώρα, διότι και η άνεμοι και η θάλασσα υπακούν εις αυτόν.